101,5 FM στέρεο Δεν μπορεί να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου είσαι σκλάβος του τι άλλα ελληνικά έργα μου το να χρησιμοποιήσω τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσω με ρεκούσι μου να, να σας βγάλω στον δρόμο να πάτε να το πάτε του καροτσάκι με το χέρι και να το πετάξετε στην ψητάλια στα παπάρια του τι έγινε στην Ελλάδα ε, είναι νόμος αυτού του κράτους Αναγιαστική απαλωτρίωση με το αιτιολογικό τη εθνική σημασία μπορούν αυτή τη στιγμή να ισοποιηθούν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρε πόλει. Γέλαπα. πάει. Γέλα, σου λέω. Είχε ασχοληθεί κανένα για τον επιφανή λόγο ακόμη μέχρι σήμερα τα νομικά τμήματα των κομμάτων. Ένα, ένα κόμμα να βγει να μιλήσει. ρε, Αλέξα, θα με τρελάνει εγώ, δηλαδή θα με τρελαφώνει και τούδε. Εσύ δεν μα είπε ότι είσαι θαυμαστή του σχεδίου Μάρσαλ. Διότι γύρω στι 600.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστες. Σας λέει τίποτε αυτό. Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από αυτοκατακτητή σου. Είσαι σκλάβος του. Είσαι σκλάβος του. Είσαι σκλάβος του. Είσαι σκλάβος του. Στον τοίχο. Με τον Γιάννη Λαζάρου. Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι yeah, από το ράδιο Άρτα στου 101,5 Καλημέρα και στους φίλους που ακούνε εκτός εμβελίας μέσω ιερού εντερνεδίου και αναμετάδοσης άλλων φίλων Καλημέρα στον Κώστα στην Κοζάνη και σε όλη την Κοζάνη, στους φίλους είναι συνδεδεμένοι. Καλημέρα και στους φίλους της Αχαρνέας που ακούνε Στην Κυψέλη Και αλλού Με την εκπομπή στον τοίχο θα είμαστε Κάμια ωρίτσα παρέα και σήμερα Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι Εσείς 2681 4060 Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση ή να μας πείτε τα δικά σας και να θέλεις να αποφύγεις ε, να δεις αυτό το το σουργελιστάν όλο δεν γίνεται διότι κάνουν τόσο δόρο ελινάρα μου που θές δε θές θα τα δεις θα τα ακούσεις θα θα θα θα θα, θα. <Τι> Με λίγα λόγια παρόλη την αντίσταση την, του αντάρτικου, τα διάφορα σκετσάκια τα οποία έγιναν και την τελευταία στιγμή ψηφίστη το νομοσχέδιο, δηλαδή ουσιαστικά ένα καινούριο μνημόνιο το οποίο μπαίνει σε εφαρμογή και φυσικά με προπέτασμα καπνού τα γαργάλατα, γάλατα και άλλα τέτοια κάτι αντάρτες, κάτι τέτοια τα ουσιαστικά και αυτά τα οποία τσακίζουν για μια ακόμη φορά την κατάσταση δεν τα είδε κανένας Ούτε τα πρόσεξε Θα τα πάρουν χαμπάρι όταν θα γίνονται Όταν θα μπουν σε εφαρμογή Όπως παραδείγματος χάρη Με την πώληση των υδροηλεκτρικών φραγμάτων Όπου πολλούνται και τα νερά Τώρα το πήραν χαμπάρι Λοιπόν θα τα πάρουν χαμπάρι αργότερα Βέβαια το αργότερα είναι πολύ σύντομο Διότι τα αφεντικά θέλουν χρήμα Διότι τα αφεντικά θέλουν εφαρμογή των νόμων όλων των οποίων περνάνε από εκεί μέσα από το κενοβούλιο δημοκρατικά γι' αυτό τους έχουν εξάλλου τους σωτήρες εκεί πέρα home, for, no more, so anyway, Και βέβαια είναι ανεξάντλητη η δεξαμενή των uh, ψήφων που βρίσκει ο ο φίλο μας του Σαμαρά. Ανεξάρτητη οι Λοβέρδη, οι ψήφισαν ναι σε όλα. Βέβαια, σήκωσε αντάρτικο να το πούμε. Πώ να, να το παραλείψουμε, ο Γιώργος Παπανδρέα, ναι, ο, ο οποίος ε, είπε, σε, Όχι, λέει γιατί κάτι, γιατί θράπεζες, κάτι. Σε κάτι είπε, όχι, παρόν, ξέρω τι άλλο. Όπω επίση και ο Κακλαμάνη. Βαλό το κόλπο του Κακλαμάνη για τη διαγραφή. Ξέρουν αυτοί, τη μία διαγράφονται, τη μία πάνε σε πολιτικέ άνοιξε, σε πολιτικά φθινόπορα ή χειμώνε, και την άλλη επιστρέφουν στο μεγάλο Μαντρί να, να βοηθάνε πάντα για τη σωτερία τη πατρίδα. Αυτά συνέβησαν και χθε. Και βέβαια όπω έχουμε μάτα ξαναείπει, προσφέρουν άπλετο γέλιο, ειδικά πάντα προσέφεραν γέλιο για κάποιου. Μη ενταγμένου, Αλλά ε, ειδικά αυτές τις εποχές προσφέρουν άπλετο γέλιο Δεν υπάρχει θεατρική παράσταση τέτοια Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να γελάσουμε με τα τρεκτενόμενα στην ελληνική κοινωνία Δυστυχώς δεν μπορούμε να γελάσουμε Δεν είναι ακριβώς για γέλια Προσφέρουν άπλετο γέλιο να τους ακούσει να τους βλέπεις, να τους ακούς να αγορεύουν ναι να αγορεύουν πάνω απ' όλα να λένε τα δικά τους και να κάνουν τα δικά τους όπως παραδείγματο χάρη ο κύριος Τσίπρας ο οποίος ε, έκανε πρόταση δυσπιστίας κατά του κυρίου Στουρνάριος και πρόταση μορφή κατά του Προεδρείου της Βουλής αλλά δεν είχε δικαίωμα να την κάνει γιατί δεν πέρασαν 6 μήνες από την προηγούμενη και τα λιμπάν και τα λιμπάν και κάνανε μουτράκια και τόνα και Και το Προεδρείο είπε ότι η πρόταση πρέπει να είναι γραπτή και πρέπει να είναι έτσι και πρέπει να είναι αλλιώς ένα ωραίο θεατράκι ώσπου τα πήρε στην κράνα ο Αλέξης και βγήκε απόξω να παίξει με τους συγκεντρωμένους να συνεχίσει την αντίσταση. Εκείνο που μας έκαμει εντύπωση και αναρωτιόμαστε αν κάποιος συνταγματικά γνωρίζει και περί ε, επειδή ενώ το, το Κουκουέ ας πούμε είπε ναι μεν ε, συμφωνούμε με την πρόταση δυσπιστίας αλλά ε, πραγματικά δεν έχει δικαίωμα ο κύριος Τσίπρας να την κάνει το ερώτημα το οποίο ανακύπτει είναι εάν αυτό ήταν μια κίνηση παράδειγμα να μην περάσει χθε το νομοσχέδιο για δεν έκανε πρόταση δυσπιστίας του ΚΚΕ δεν έχει δικαίωμα yeah, yeah. δεν ξέρω μήπως κάποιος συνταγματολόγο εκτός του κυρίου Βαγγέλα του Βενιζέλου μπορεί να μας πει yeah. λέμε τώρα αν έκανε ρε παιδί μου το ΚΚΕ πρόταση και το ακολουθούσαν εκεί οι οι Ανεξάρτητοι, Χρυσαυγίτες, ξέρω ποιοι άλλοι είναι εκεί μέσα να the Τι θα γινότανε, Για δεν την έκανε το κουκουέ; Έχει δικαίωμα, δεν έχει δικαίωμα. Διότι από ό,τι είδατε ένα κομμάτι της αριστεράς σου. Που είναι ο Μπαρμπαφόντος ο Κουρέλλας ε, ε, Ψήφισε κατά της πρότασης Καλά δεν πήρε με το Πασόκ να ψηφίσει υπέρ oh, yeah. Εδώ μιλάμε ότι κάναν ντάτσι ντάτσι Του Γιουργάκη του Παμπανδρέου yeah. Αλλά και η Δημάρ τόσο αριστερία άνθρωποι Σε παρακαλώ πολύ like find, Τώρα αυτό το κολπάκι όλο Ο συνταγματολόγος του ΣΥΡΙΖΑ δεν γνώριζε ότι δεν μπορεί να γίνει πρόταση μομφής. Δεν γνώριζε. Αν το ήξερε ε, ότι βάσει του κανονισμού της Βουλής δεν γίνεται, γιατί έγινε αυτό το θέατρο. Τι ρωτάω κι εγώ τώρα γιατί έγινε αυτό το θέατρο <Συξελίδι> Γιατί έκανα αυτό το θέατρο όλο. Τι ρωτάω κι εγώ τώρα. Money, money. money. What is that? δουλεύουν κανονικά όπως το λες τι ε, μας δουλεύουν κανονικά άλλοι δεν ήταν εκεί πήγαν για καφέ και άλλοι ψήφιζαν άλλοι δεν ψήφιζαν άρθρα τέλος πάντων σημασία έχει ότι αυτό που θέλουν να κάνουν το κάνουν πάντα με ό,τι θεατράκι και αν βέβαια για το για τα να ακούγγινουμε κουραστικοί πάλι να πούμε ότι για τα πραγματικά προβλήματα δεν πρόκειται να ενδιαφερθεί κανένας όπως δεν ενδιαφέρθηκε και όλες αυτές τις μέρες Όπου άνθρωποι τέλος πάντων Στενάζανε ψάχνοντας να βρουν φάρμακα ε, Διότι κάναν τις κινητοποίησει τους Και καλά κάνανε οι άνθρωποι οι φαρμακοποιοί Ή άλλες σοβαρότερες καταστάσεις Ασθενών, ανθρώπων με ανάγκες Ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν μεροκάματο Ανθρώπων, ανθρώπων, ανθρώπων για αυτά, αυτά τα προβλήματα δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανένας Αντίθετα θα έχουν τροφή τώρα για ένα, δύο, εικοσιτετρά ώρα να μας αναλύουν πόσο καλή είναι η μεν, πόσο κακή είναι η δε από την τηλεοπτική δημοκρατία και από τα τηλεπαράθυρά τους κυρία μου και κύριέ μου Μπορείστε μάνα καλό Γιατί είναι η καλύτερη you τους you περίοδο και είναι η καλάντη σούπα είναι η καλύτερη τους περίοδο και τους καλάντους σούμα Μα Εγώ ότι είσαι χαζός, είσαι σαν εμένα Δεν χωράει αμφιβολία. Δεν χωράει μόνο και μόνο που τα σκέφτεσαι και πάνω απ' όλα που τα λες αυτά Είσαι πάν χαζός κι εσύ Ε, όχι μπα, Δεν είμαστε, μυστικός Αν ήμασταν πολλοί, θα τους πέραμε σβάρνα έτσι γεια σου να σε καλά Γεια σου φίλε μου είσαι κι εσύ Μπιτ για μπιτ που σκέφτεσαι αυτά τα πράγματα <Κι> Τώρα τι να σα πω τι κι αυτός Ότι σκέφτομαι κι εγώ Έχουμε και ένα ελάττωμα και οι δυο τα λέμε όλα. Αυτό είναι μεγάλο ελάττωμα <Κι> Δεν ακολουθούμε τη γραμμή <Κι> Α, επειδή μισή θα βγάλεις του φίδα μτρύπα <Κι> Άστρο να του βγάλει ο άλλος Εσύ να κουνουμίς εις τη αρτινά σας τάπο mm -hmm. το απάβγασμα της πολιτικής mm -hmm. Αλλά τώρα μπορεί και να παρανοήσαμε διότι αυτά τα κόλπα ή τις δηλώσει των Τσιπραίων mm -hmm. Τσιπριζέων πως τους λένε πάντα τις παρανοούμε ότι λέει ο κύριος Σταθάκης ότι λέει ο κύριος Δραγασάκης mm -hmm. ότι μάλλον παρανοήσαμε πάλι και ο του Τσίπριζα ε, Γνωρίζοντα ότι θέατρο είναι αυτή η ιστορία όλη, δεν. <Κι> και είχαμε και την, το κλου τη όπου με μεγάλο καμάρι, ο μονόφθαλμος. Λοιπόν, κάναμε ένα τεράστιο βήμα, μας είπε, για την Ελλάδα του αύριο. Έκανε ένα τεράστιο βήμα για την Ελλάδα του αύριο. Αυτός δεν έκανε όπως το Armstrong, πώς τον έλεγαν όταν πήγε στη Σελήνη. Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο για την ανθρωπότητα. Ο Σαμαράς έκανε απευθείας ένα τεράστιο βήμα για την Ελλάδα του αύριο. Τώρα, μεγάλε, στην Ελλάδα του αύριο, εσύ έχεις θέση... Υπάρχει, μπορεί κάποιος από εσά να ρωτήσει Ο παδός του Σαμαρά Μπορεί να τον ρωτήσει Εγώ έχω θέση στην Ελλάδα του αύριο κύριε πρωθυπουργέ μου Ε στο, μα, μα, μέσα, Αυτό το τεράστιο βήμα Και βέβαια εσύ φυσικά δεν έχεις ε, Θέση στο αύριο του Σαμαρά Διότι κάνοντας το τεράστιο βήμα Ο Σαμαρά είναι το βήμα του ελέφαντα Και εσύ είσαι από κάτω από το πόδι του ελέφαντα Διότι αν δεν το πήρες χαμπάρι όπως δήλωσε και ο Πρωθυπουργός Όποιοι δεν συμφωνούνε μαζί του με το Στουρνάρα, με το Βενιζέλο, με τον Γκουρέλα Με όλα αυτά τα μπουμπούκια Είστε καταστροφολόγοι ρε. Είστε καταστροφολόγοι Πουρίστε. Είμαι, είμαι, είμαι, είμαι, είμαι, πέση κανένα Φέρε κανένα Βαδά. Λοιπόν κυρίε και κύριοι έχω στη γραμμή Τον ποιητή Ο οποίος βέβαια Λοιπόν το κλεισε το τηλέφωνο Καλαμποκίσω Πως μου, μου, μου το Καλαμποκίσω το ψωμί Και Και αγελαδίσω γάλα Κάνει το πράμα Κούτσουρο Και τάλος του το κάν χαρχάλα Ναι το, έβαλα δυο δικές μου λέξεις, δεν γινόταν να το πω όπως μου το είπε ο, ο ποιητής ποιητά μου, όπως βλέπεις Πεσμένα, ούτε γάλατα, ούτε γαργάλατα, πεσμένα είναι τα πάντα Τα πράματα Τα πράματα είναι πεσμένα Διότι όπως σου έλεγα πριν και σένα κύριε ποιητά μου Όποιος δεν συμφωνεί με τον Αντώνη Όποιος δεν συμφωνεί με τον Στουρνάρα με τους πατριώτες, με τον Βομβούκο για ρε Βομβούκο πατριώτη με αυτά τα ελληνοφανή καρτούν τα οποία είναι διορισμένα εδώ χρόνια τώρα να κάνουν αυτά που κάνουν είναι καταστροφολόγος και ευνηδιάστηκε χθες από, τη, από το, το νόμου τους νόμους που πέρασαν από το, πολυ, με το νομο, πολυνομοσχέδιο για το σόξιμο της Πατρίδα. ναι ντροπήσου ρε του του Παπανδρέου. Άντε να υποκριτή απάντησε ο Παπαντρέου <Το> Ναι αυτά συμβαίνουν ε... Όλα αυτά βέβαια Συμβαίνουν για να ε, Εκτελεστούν κατά γράμμα οι εντολές των αφεντικών τους Πρώτον Να περνάνε καλά αυτοί Δεύτερον Και τρίτον Να γίνουν πιο γρήγορα ε... Να τεθούν μάλλον πιο γρήγορα σε εφαρμογή ε... τα... τα σχέδια που έχουν τα αφεντικά για την περιοχή αυτή εδώ, το γεωσύστημα το οποίο αποκαλείται και Ελλάδα όπως μας είπε περίφανος ο Τσιριζέος καθηγητής πήξαμε τους καθηγητάδες τελευταία, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Το παγκόσμιο ο ο, ο Γιουργάκη δεν θα ανακοινώσει κόμμα ε, εδώ, θα είναι παγκόσμιο πλάνη. Πλανηδιαπλ... Τι πάνε, πλανηδιαπλ... συμπαντικό το κόμμα. Χωράει η μπαλακία στο σύμπαν δεν χωράει. Οπότε θα είναι κατάλαβες τώρα. Τέλος πάντων αυτά ε, που λες ε, με αυτό το όλο το θεατράκι το οποίο έγινε. Αλλά ε, δεν σας κάνει εντύπωση ότι τον τελευταίο καιρό με πρώτο βιολί το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πήξει στους καθηγητάδες. Μέχρι πρότινος είχαμε τους δημοσιογράφους, τους ε, δικηγόρους, ε, με, λέμε τώρα... Οι οποίοι εκπροσωπούσαν τα κόμματα έτσι και λέγαν Και ξαφνικά έχει γιομίσει ο τόπος καθηγητάδες Καθηγητάδες, οικονομίας καθηγητάδες, βιολογίας καθηγητάδες, χημίας καθηγητάδες Τεχνολογίας καθηγητάδες, οι οποίοι όλοι αυτοί τώρα Αφού έκαναν ό,τι έκαναν Ψάχνοντάς τους βέβαια στα πανεπιστήμια ή όπου ήταν Θα θέλήσει να αυτοκτονήσεις το τέλος Όλη αυτή τώρα να πούμε Την είδανε κάπως Είναι στην ευρύτερη αριστερά Διότι είπαμε η αριστερά είναι ένα Είναι ένα βρακύρε παιδε, Μια κυλότα ξεχυλωμένη Και είναι ευρία η αριστερά Και χωράει τους πάντες μέσα Έτσι και αυτοί λοιπόν οι καθηγητάδε Ήταν το φω το αληθινό Και ξεχύθηκαν από τηλεοράσεων Να μας σόξουνε Σώστε μας παιδιά κι εσεί, Σώστε μας Έρχομαι να... Επειδή τι δημοσκοπήσεις σας έχω πει κατά καιρούς ε, που τις γράφω όταν ανακοινώνονται και τη γνώμη μου την έχω πει Έρχομαι την τελευταία ε, δημοσκόπηση σφιγμομέτρηση ε, ε, ε, ε, το ελληνικότερο γκάλωπ να την πιστέψω παιδιά αυτή δηλαδή την οποία βγάλανε τη Νέα Δημοκρατία μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ και γιατί έρχομαι να την πιστέψω έτσι για τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ συζητάμε, έτσι του. Καταλαβαίνουμε όλοι ποιοι είναι, λοιπόν. Σκέφτεται μια μερίδα τώρα των ψηφοφόρων οι οποίοι δίναν τι πρωτιέ στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά σκέφτεται. Θα σκέφτηκαν οι άνθρωποι. Μπορεί να μην παρανόησαν όλα αυτά που είπε ο, ο Σταθάκης και ο κύριο Σταθάκης και ο κύριο Δραγασάκη, αφού τα ίδια λέει και ο Σαμαρά. Γιατί να αλλάξω εγώ μυριά και να πάω να πούμε ώρα με τον Τζίπρα να παίζουμε. Λοιπόν, έρχομαι σου λέω την τελευταία δημοσκόπηση πέραν τη άλλη που μας δέρνει να την πιστέψω, μόνο και μόνο για αυτό το λόγο δηλαδή τι διαφορετικό λέει ο Σταθάκης και ο Δραγασάκης, είπε ο Δραγασάκης επειδή εμείς παρανοήσαμε με αυτά που κα, καταλάβαμε εμείς παρανοώντας τα, το δύο μεγάλα αυτά κεφάλια τι διαφορετικό λέει από το Στουρνάρα και από το Σαμαρά, οπότε γιατί ο νοικοκυρέος να κάνει πειράματα με τον Τσίπρα ο νοικοκυρέος αυτή η μαχαιριά στην κοινωνία λοιπόν, δεν είναι εύκολο, μεγάλη. Και έρχομαι σου λέω με αυτή την κατάσταση να πιστέψω την τελευταία δημοσκόπηση Όπου δώσανε στην ε, Νέα Δημοκρατία ε, μια μονάδα μπροστά δεν, τόσο περίπου Αλλά πάλι μου τα χαλάει η δημοσκόπηση και μου φέρνει τρίτο κόμμα το Ποτάμι Ήρθε το Ποτάμι Το ψηφοδέλτιο της Ελιάς, λέγε με Πασόκ, yeah, ε, έχει απόλα τα πράγματα μέσα, έχει ψηλέ ξανθιές και μ, ζουμερές μελαχρινές. Γιατί η μεγάλη εσύ, η που είσαι αντικοινωνικό τώρα άνθρωπος, σαν εμένα, λοιπόν, άμα δεν ακουμπήσεις τις ελπίδες σου στην έβατη την Καϊλή, όπως τι είχες ακουμπισμένες χρόνια και η κοπέλα πάλευε από τα για του σοσιαλισμού αλλά και τις άλλες της μελαχρενής της Αφροδίτη Αλ, Αλάχ, Αγαλ, Μπακ, Μπαρ, Σάλεχ, πώς διάλο; Τη λένε να πάνε στην Ευρώπη να σε σώσουν και σένα και μένα Αν δεν ακουμπήσει τις ελπίδες σου εκεί πάνω τώρα που θα τι ακού ακριβώ πάνω. Διάλεξες ή δεν ξέρω. Που, δεν γίνεται. Οι κοπέλες θα πάνε στην Ευρωβουλή μέσω ότι αν δεν το πήρες χαμπάρι όπως ενημέρωσε και ο πατριώτης κύριος Λοβέρδος η ελιά, η ελιά είναι ένα πολιτικό σχήμα δίχως εγωισμούς και ματαιοδοξίας κατάλαβες oh, τώρα εσύ που είσαι εγωιστής και ματαιόδοξος τράβα να ψηφίσεις ΣΥΡΙΖΑ ε, Νέα Δημοκρατία και όλα τα άλλα κόμματα yeah! Yeah! αν δεν είσαι εγωιστής και ματαιόδοξος να δώσει την ψήφα σου στα κορίτσια διότι τα κορίτσια θα προτάξουν τα στήθη τους. Στην Ευρώπη μαζί με την Μαριέτα Γιαννάκου του Κουτσίκου. Λοιπόν, και θα σε σώσουν, μεγάλη. Θα δηλαδή, το Θάτι το θέλω. Είσαι ήδη σωσμένο, τελεσίδικα. Παρακαλώ. Το θέμα είναι ότι πριν ξεκινήσουμε την εξαγωγή των καραβιών για τον Ντουμπάι, ξέρεις εσύ τώρα. Κάνουμε και εξαγωγή πολιτικών για το. Λίγο που λε. Έτσι λοιπόν, μεγάλε, ακούμπα σου λέω, ακούμπα εσύ. Να προτάξουν τα στήθη τους η έβα και η Αλ Αχμπάρ, η Σάλεχ, να μας όξουν σωσμένε μου. Σωσμένε μου. Άπιουμε και λίγο νερό. Γεια σας, ωραία, καναλάρχη, με τα αγαθά. Ο καναλάρχης, επειδή να πούμε το νερό το πιστεύει ότι είναι κοινωνικό αγαθό, μα το έχει εδώ να πούμε πλέρια και το πίνουμε όσο θέλουμε πίνουμε. Με το... Με τις έσουλες το πίνουμε το νερό yeah. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καναλάρχα Ο Θεός να μα κόβει ψήφου Και να τις σε εσά. <laughs> <laughs> yeah, σαρδέλες έφαγαν Καλώς να φας σαρδέλες Και πόσο πήγαν το κιλό οι Σαρδέλες Λοιπόν κυρίες μου και κύριοι Θα σας αποδείξω τώρα Εσείς μπορεί να μην το πιστεύετε Αλλά εγώ θα σας το αποδείξω Εξάλλου τι πιστεύετε από αυτά που λέμε πιστεύετε τίποτα. Θα σας αποδείξω ότι είναι ουλοιχωμένοι στα κακά Μας έδωσε Άκου αυτό τώρα θέλω να το ακούσεις Όχι θέλω να το ακούσεις και εσύ που φεύγεις Λοιπόν θέλω να το ακούσεις Διότι θα με βοηθήσεις Με το live style Λοιπόν ο κύριος Στοδωράκης Κάνοντας τις περιοδίε στην Ελλάδα Δίνει και το κόστος της περιοδίας. Τελευταία περιοδία που ήρθε στην Ήπειρο έγραψε. Ξενοδοχείο 400 τόσα ευρώ. Ε, μολύβια. Ε, ε, γραφική ύλη 1000 τόσα ευρώ. Βενζίνα για τα μάξι 400 ευρώ. Και γαλότσες 83 ευρώ. Γιατί φορές οι γαλότσες να πάει στο βουστάσιο να μιλήσεις στις γελάδες για το ποτάμι. Και κυρίες μου και κύριοι καταγγέλουμε Εαυτοί κλέβουν από τώρα πάτε αυτή τη στιγμή στο φίλο μου το Σταύρο που έχει μαγαζί με ζωοτροφές και διάφορα και πουλάει και ήδη για τους αγρότες οι γαλότσες η, η γαλότσα η απλή ξεκινάει το ζευγάρι από 5 ευρώ και οι ανώτερες η turbo δηλαδή η γαλότσα που μπορεί να τη φορέσει και στο κολονάκι κάνει 32 ευρώ λοιπόν πως πλήρωσες 83 ευρώ για τις γαλότσες του Θεοδωράκη. υπερτιμολογήσαν τις γαλότσες θα Αυτό έτσι Δηλαδή θα σας βάλω και πού να τις βάλω Δεν έχω εικόνα να σας δείξω Από το μαγαζί του Σταύρου Τις φωτογραφίες με τις τιμές πάνω Γαλότσα δηλαδή που αν την πάρεις Είναι γαλότσα Δεν τη φορά να πούμε ούτε Η κοκόσανέλ τέτοια γαλότσα Και η ακριβότερη γαλότσα κάνει 32 ευρώ Πώς εσύ τι χρεώνεις τη γαλότσα 83 Αχιόπ Ποτάμι Πώς χρεώνει τη γαλότσα 83 ευρώ Σε παρακαλώ δηλαδή Για να φωτογραφηθείς Με φώτο της γελάδες Ψάξτε το ορίστε Τι κακανάτζα παιδί μου Δεν είναι εγώ να στο Σταύρο τώρα Α έχει φωτογραφισμένες Α πάνω κουράδες ah. Ah, πληρώσαν και τον ζωγράφο να ζωγραφείς απάνω κουράδες αγελάδας για... Όχι ρε παιδί μου 83 ευρώ γαλότσα Δηλαδή κάτσε το μεγάλε Μας δουλεύετε Μας δουλεύετε Μιλάω και στους φίλους στην Αθήνα οι οποίοι δεν... Ε, αγοράζουν γαλότσες Μοδός Λοιπόν η γαλότσα ξεκινάει από 5 ευρώ το ζευγάρι όπως τα ακούτε και φτάνει η τουρμπογκά Μιλάμε για γαλότσα που περπατάει μόνη της Τη φοράς και, και σε πάει μόνη της Σαν αυτά τα σκέιτμπορτ Πώς τα λένε τα, που έχουν τα πιτσερίκια Κάνει 32 ευρώ Πού βρήκατε εσείς γαλότσες με 83 ευρώ Πού τις αγοράσατε να πούμε Διότι ξέρουμε ότι ακ, και, Ακόμη και στο κολωνάκι Οι τιμές πέσανε Παρακαλώ Λέτε Δήμο και okay, η τρέντη σου λέω Η τρέντη κάνει 32 ευρώ <Τι, Τι μου λες το Δεν τη Δεν είμαι δίμο, τι σου πω. Είναι trendy, δεν είμαι Είναι trendy. Είναι trendy. Ναι. Ναι. Έτσι μπράβο, έτσι έτσι. Έχω εδώ ένα διλαχτόδη ναι, λέει είναι trendy. Δεν μπορεί και, να κερδίσει έναν Η Τρέντη γαλότσα ο Σταύρος την πουλάει τέτοιο τύπο φοράει ο Θοδωράκης και καλύτερη ποιότητα. Τι μπολάει 32 ευρώ Πως πλήρωσε αυτός 83 Και μας το έλεγε φορά παρτίδα Άρε Ξε... Η πλάκα όμως ξέρει πια θα είναι. Για να μας δείξεις πόσο λαϊκό παιδί είσαι ναι. Λοιπόν Έπρεπε να φορέσεις γουρνουτσάρχο Ξέρεις του το γουρνουτσάρχου Ωρα του γουρνουτσάρχου Ρε παιδί μου εκείνα πούμε και χρέος του Χρέος δεν πάμε καλά, δεν ξεκίνησε καλά και ο ποταμό. Διάφορα έξοδα 187 ευρώ. Τι είναι αυτά τα διάφορα έξοδα 187 ευρώ. <Τι> ταξί, 60 ευρώ. Πήρατε ταξί, πού πήγατε με το ταξί. <Τι> αναλόγιο 308 ευρώ. Πληρώσαν 308 ευρώ για ένα αναλόγιο. Δεν ερχόταν να του δώσω εγώ έναν. 308 ευρώ για αναλόγιο. Δεν μα τρελάνετε. Γραφική ύλη να πούμε 1000 τόσα ευρώ, 336 ευρώ, τι γράφατε δηλαδή. Πόσα μπήκα αγοράσατε να μου. Δεν θα μας ουρλάνετε εντελώς να πούμε. Κατάλαβες μεγαλέ. Έτσι ξεκινάνε τα ωραία. Γαλότσα 83 ευρώ. Ψηφίσαμε τώρα, αν λέει αποστρατευτούν οι στρατιωτικοί παράνομα, όπω για πολιτικού λόγου ή κατά την αλλαγή των κυβερνήσεων που βάζουν του δικού του ή για άλλου υπηρεσιακού λόγου, θα παίρνουν εκτό από το μισθό και την αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστησαν. Ε, τι να κάνουμε, όπω μα είχαν πει και οι δικαστικοί, οι ίδιοι και η ένστολοι είναι ο σκληρό πυρήνα του κράτου και το σκληρό πυρήνα του κράτου δεν, δεν τον πετά στον Γεάδα. Εσύ μεγάλη μεγάλε τώρα που αρμέγεις Τα πρόβατα που ε, ψάχνει Δεν είσαι ο σκληρός τυρί Εσύ είσαι φλούδα ρε παιδί Εσαι αναλώσιμος <σταλούν> Τα έχουμε ξαναπεί αυτά τώρα Μην βαφκαλιζόμαστε ε, <σταλούν> Κάνανε τη σούμα που λες ελληνάρα μου Για την απελευθέρωση του ωραρίου Μετά από 5 μήνες για τα εμπορικά και τις Κυριακές τα στοιχεία της ΣΟΜΑΣ δείχνουν ότι το μόνο που αυξήθηκε είναι τα λειτουργικά έξοδα λοιπόν στο κέρδος και σε τέτοια δεν έχουν καμία αύξηση αυξήθηκα μία αύξηση στο κέρδος αλλά απ την άλλη όμως υπάρχει μια αύξηση Αναγκαθήκ... αναγκαστήκανε και άλλα μικρά μαγαζιά να βάλουν λουκέτο διότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Αυτή ήταν η κίνηση. Αλλά είπαμε, είναι η, η ναι, την είπαμε, η Ελλάδα του αύριο. Η Ελλάδα του αύριο. Κάτσε εσύ τώρα στην Ελλάδα του χτε. Λοιπόν, την ιστορία με τον Αλβανό που μαχαίρωσε το, το δεσμοφύλακα τη γνωρίζετε όλοι όπως γνω... μάθατε όλοι ότι ο Αλβανός τον εισαπίσαν, το τσακίσαν στο ξύλο τον Αλβανό μέχρι και ηλεκτροσόκ του κάνανε και το, το, το, το σαπίσαν στο ξύλο με γκλόμπς και πέθανε Από αυτή την ιστορία θα κρατήσουμε ένα και μοναδικό ότι το δρόμο για την ελληνική κοινωνία τον δείχνουν οι δεσμοφύλακε. Δεν ξέρω αν με κατάλαβες με, ε, αν με, με πιάνεις Να στο κάνω και άλλα λίγα κέρματα <Ρι> Δηλαδή Οι, οι δεσμοφύλακες ή ποιοι τον βαρέσαν τέλος πάντων τον Αλβάνο Πήραν τον νόμο στα χέρια τους Αποδίδοντας δικαιοσύνη Εσύ όμως Δεν έχεις το δικαίωμα να πάρεις τον νόμο Στα χέρια σου να πετύχεις Κάποιος τουρναρόπουλο Και να τον κάνεις μπλε μαρέ στο ξύλο <Ρι> Κατάλαβες Μεγάλε Πάντως αυτοί που βαρέσαν τον Αλβανό Για τους λόγους μας δείξαν το δρόμο Μας δείξαν το δρόμο Έτσι να την γρήγορα την ιστορία Διότι είναι και αυτή ο σκληρός πυρήνας του κράτους Κουκουλώστε τη τάκα, -τάκα την ιστορία Το σαπίσαν μιλάμε δηλαδή Το, το, το, το κάνανε το, το χταπόδι του βαράνε λιγότερο για να μαλακώσει Παρακαλώ. Μπορεί να παίρνει κανένας παπάς και να του ρίξει με, το, με το, καμία, κατάλαβε Να τον έκαψαν τα κάρδινα από το ε, ναι, τώρα τι να καθόμαστε να λέμε, κουβέντες, να περνάει η ώρα Και να βγάζουμε στα παράθυρα τους τα, τα μπουμπούκια Να βγάζουμε στα παράθυρα όλα αυτά τα μπουμπούκια Να μας λένε αυτά που μας λένε στην προκειμένη περίπτωση, οι για λόγους εκδίκησης, πήραν τον νόμο στα χέρια τους. Εμάς που μας δολοφονούνε, τι, τι να κάνουμε... Επειδή κατά περιόδους σας έχουμε παρουσιάσει νόμους για τους οποίους δεν, τους οποίους δεν κόπτεται κανένα, ούτε σας τους αναλύουν, ούτε σας τους παρουσιάζουν με <coughs> συγχωρείτε ε, δημοσιογράφοι και κανάλια τα οποία ασχολούνται με άλλα πράγματα λοιπόν ένα-ένα ε, ε, αρχίζουν και πώς να το πω τώρα ε, μπαίνουν σε εφαρμογή μάλιστα. σας είχαμε παρουσιάσει την ιστορία με τον νόμο των αρχαιοτήτων που είχε υπογραφεί ε, όταν ο κόσμος έτρωγε ξύλο ε, το, το 211 νομίζω που είχε έρθει η Χίλα Ρεκλίντρο με τον Παπούλια σας τα είχαμε παρουσιάσει αναλυτικά κοίταξε τώρα πρόσεξε και μια ωραία δήλωση ε, που έκανε ο Υπουργός επί του πολιτισμού στη Ρώμη, πήγε στη Ρώμη το παιδί <κοίτα> διότι υπάρχει έκθεση κλασικισμός και Ευρώπη ακούστε τι δήλωσε επιλέξη. η πολιτιστική κληρονομιά Πρέπει να παραμείνει υποδημόσιο έλεγχο. Παράλληλα, πρόσεξε, παράλληλα μπορούμε να έχουμε μια αποδοτική συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να μπορέσουμε να λειτουργούμε πιο σωστά και να εξυπηρετήσουμε τη βασική μας αρχή. Δεν ξέρω αν το σύλληψες. είναι έτοιμα όλα να παραδοθούν στα χέρια της σκονό βέβαια εμάς τους απλούς ανθρώπους το, ε, το ελληνικό κράτος ποτέ δεν μας αντιμετώπισε ως συμμετέχοντες στην πολιτιστική κληρονομιά να σας πω το λόγο λοιπόν δεν μπορεί εσένα εσένα τώρα που ακούς και μένα που τσαμπουνάω να θέλω να επισκεφτώ ένα μουσείο και να πρέπει να πληρώσω εισιτήριο γιατί να πληρώσω εισιτήριο τόσα χρόνια ακόμη και σήμερα και τόσα χρόνια δεν πληρώνω φόρους για, για, για να συντηρούνται Για να γίνονται αυτές οι δουλειές Για να υπάρχουν αυτά τα μουσεία Γιατί πρέπει να πληρώσω και εισιτήριο Δεν κατάλαβα δηλαδή Γιατί για ποιο λόγο Σου λέω τώρα οικογένεια πέντε ατόμων Πήγαν να πάνε τα παιδιά Τα παιδάκια τους να δούνε να πούμε τα μουσείο Όταν κάνανε το λογαριασμό Για να μπουν μέσα Είπαν Οπα, όπα είπαν, Πού να μπούμε μέσα Και πάσα να πούμε σε ένα σε ένα αρχαιολογικό χώρο ή σε ένα μουσείο και στέκεται καμαρωτός ο άλλος θα σου κόψει εισιτήριο. Γιατί, για ποιο λόγο πληρώνεις εισιτήριο. Σε αυτά όλα έπρεπε να περνάς μόνο και μόνο με την ταυτότητά σου, τίποτα άλλο. Διότι τα έχει πληρωμένα. Τα έχει πληρωμένα. Ή δεν τα έχεις. Έξ, αν έχει καμιά αντίρρηση, ακούω. Βέβαια τώρα πως το επί του πολιτισμού ότι έρχονται οι, οι ιδιώτες. Ορίστε παρακαλώ. Έτσι. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah, <σίλει> yeah. Εντάσσεται στην άποψη του Μπουμπούκου τότε με τα 25 ευρώ που μα είπε, Πια σα είπε, Ότι η υγεία είναι ζάπα. Και αυτά που πληρώναμε τόσα χρόνια, και αυτά που πληρώνουμε και σήμερα, τι είναι δηλαδή αυτά. Γιατί τα πλήρωνε ο Κοσμάκη τόσα χρόνια, yeah. Κατάλαβε τα πλήρωνε για να τα δώσουν στα αφεντικά του να χοντροκονομήσουν, όχι από εμάς φυσικά διότι εμείς είμαστε αποκλεισμένοι και απ' την υγεία και απ' τον πολιτισμό, απ' όλα, απ' αυτούς που θα έρχονται υποτίθεται εδώ, παρακαλώ Σωστός, σωστός, σωστός Πες μου κι άλλα, σωστός, ε. σωστός σωστό. Έξαλλος, έξαλλος Έξαλλος ο τηλεακροατής, εδώ μου λέει Καλά είναι, μου λέει, καλά δεν τρέπεσαι μου λέει που λες τέτοια πράγματα Τι κάνω να αυτοί τόσα χρόνια να τι τους νοιάζει, τι κάναμε εμείς λέει τόσα χρόνια ο λαός και πληρώναμε. Σωστός ο τηλεακροατής, τίποτα δεν τους νοιάζει. Το μόνο που νοιάζει είναι τους νοικοκυρέου, Μη ορίστε. Έλα. Μ' αφήνω. Δεν είχαμε παρουσιάσει εδώ πριν κανένα δύο-τρία χρόνια και τη συμφωνία Κούπερ του έχουμε παρουσιάσει όλα. Μάλιστα μα ευχαρίστησε και ένα βιβλιοπόλη διότι του κάναν παραγγελία 10 βιβλία του αδίκω εκτελεσμένου μαζί με τον Πελογιάννη. Πε στον Εντέχο, έλει στο κεφάλι μου. Στο... στο οποίο βιβλίο αναφέρεται και η συμφωνία Κούπερ. Και είναι και ο λόγο που τον εκτελέσαν δηλαδή. Ορίστε παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ το πολύ. Του μπάτσι, ναι, έχεις δίκιο φίλο. Μάλιστα, τότε μάλιστα στο βιβλίο αυτό, το βιβλίο αυτό το παρουσιάσαμε τρία-τέσσερα χρόνια ήμουν τώρα. Δέκα άνθρωποι πήγαν και το παραγγείλαν. Εκεί είναι και συμφωνία Κούπερ, είναι και ο λόγο που εκτελέσαν τον μπάτσι, έτσι. No! Δεν είχε κανένα άλλο λόγο να εκτελεστεί ο μπάτσι. No! Τέλο πάντων. Λοιπόν, τι να διαβάσουμε, α τα ξέρει το κόμμα αυτά, α ξέρει, δεν έχουν επιφώτιση. Κοίτα τώρα μεγάλε. Άκου τώρα ένα ζουμερό πράγμα Μες στο πολυνομοσχέδιο που έγινε όλο αυτό το θεατράκι που έγινε Μεταξύ των άλλων πέρασαν και το εξή. Αύξηση των τελών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στους λογαριασμούς της ΔΕΗ Το ακούς αυτό που σου λέω Κρύφτηκε πίσω από τα γαργάλατα κι αυτό Για τους οικιακούς καταναλωτέ αυξάνεται κατά 114% Του καταλαβαίνει. Λοιπόν από 20,8 σε 44,2 ευρώ Ανα μεγα, μεγαβατόρα Πως διάολο το λένε Ενώ για τις αγροτικές χρήσεις Αυξάνεται 150% Από 7,33 σε 18,36 ευρώ Ανα μεγα, μεγαβατόρα Μπερδε, Γλωσσεύω και την πέρδα μου Κατάλαβες μεγάλε Αύξηση των τελών Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Γεωργανοκή Αυτά περάσανε Και η Κάνανε τη δουλειά τους ή δεν κάναν το θέατρό τους για να αποτρέψουν αυτό το μνημόνιο το οποίο ψηφίσαν χθες. Παρακαλώ. Feel the in the Έτσι που λες, ας τα γράψαμε και στο Αρθράκι και για τις, ανανεώ... τις... ανανεώσιμε πηγές είναι... Τα ιδρυολοκτικά και τα φράγματα και οι κορυφογραμμές Τα γράψαμε και προχθές, τα άπαμε, δεν δίνει σημασία κανένας Το θέμα είναι πόσο θα φανούνε στο θέατρο που κάνουνε Στη θεατρική σκηνή της Βολή Σε παρακαλώ πάρα πολύ μεγάλε Αυτή είναι η κατάσταση Τώρα εσύ μπορεί να πιστέψεις ότι είναι διαφορετική Αλλά αυτή είναι η, η αλήθεια Παρακαλώ, χωρίστε Δεν ενδιαφέρει κανένα. Είδες, δεν τους ενδιαφέρει αδερφέ μου Τι να κάνουμε τώρα ναι. Δεν τους ενδιαφέρει Διότι όπως πολύ σωστά παρατηρείς Εδώ δεν έχουμε αύξηση για την τρέντη γαλότσα του Θεοδωράκη Εδώ έχουμε αύξηση για την ενέργεια Που είναι κοινωνικό αγαθό Και κατ' επέκταση για το ψωμί Για το νερό για το ένα και το άλλο. Δεν ενδιαφέρει κανέναν Δεν ενδιαφέρει κανέναν Ο άλλο σου λέει Έχω καινούργια και ένα μεγάλο βήμα Άλλαξε η Ελλάδα από αυτά που ψήφισαν Ο άλλος έκανε τα δικά του και βγήκε απόξω με, με την Παλαιστινιακή Μαντίλα Και όλα ωραία και καλά Είχαμε και τους αντάρτες με τα καργάλατα Και τελείωσε το θέμα Το πέρασαν και αυτό Και δεν είναι μόνο αυτά Δεν είναι μόνο αυτά τα οποία έχει μέσα όλο Αυτό το πολυνομοσχέδιο Σας έχουμε παρουσιάσει κι άλλα Και αν θέλετε να σας παρουσιάσουμε κι άλλα Ε και τι έγινε απλά τα βάζουμε σε αντιπαράθεση διότι εμείς συγκαταλεγόμεθα εις τους καταστροφολόγους κατά τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και εις τους μη πατριώτας κατά τον κύριο Στορνάρα και Βενιζέλο που είναι πατριώτες Εσύ περίμενες βέβαια ότι μετά τις ευρωεκλογές θα... Σου κάνανε στήριξη και στήριξη και για την Ελλάδα και... ο, Όχι, ο πρόεδρος του Eurogroupi Σου έκανε το πουλάκι, χαμογέλα Όχι μετά τις ευρωεκλογές, τρεις μήνες μετά Δηλαδή μετά το καλοκαίρι θα αποφασίσουν τα αφεντικά οι πιστωτές, Όλοι αυτοί για τη στήριξη και ποια θα είναι η στήριξη για την Ελλάδα Διότι τότε θα αρχίσουν το παραμύθι των ε, εθνικών εκλογών Κατάλαβε, θα πλησιάζουν οι εθνικέ εκλογέ. Γι' αυτό λοιπόν ο Ντάζεζ λοιπόν, Νγκολντουνμπλντουνμ σου είπε: Μεγάλε, τι περίμενε, αμέσω μετά τι ευρωεκλογέ. Κάτσε ρε, Μεγάλε. Χε ψηλά για γνάντεβε τώρα. Με μα παίζετε. Αφήστε φρόνημα. Είχε γίνει το πρόβλημα με τη μητέρα τη κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία έπαιρνε επίδομα για την κόρη βουλευτή αν ανηλίκων και της είπανε να επιστρέψει τα χρήματα. Τσά, είπε η κυρία, η μαμά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, δεν σας επιστρέφω τα χρήματα, διότι είναι πρόβλημα των ταμείων που μου τα έδιναν χωρίς... Ε, μου τα έδιναν έτσι μπυρ παρά λόγω δικών του παραλήψεων. Μπράβο. Μπράβο, γιατί να τα επιστρέψεις. Σωστά. Γιατί. Και όχι μόνο αυτό, να τους κάνεις και μήνυση διότι σου δίνανε χρήματα να πούμε πως δεν ήξερες γιατί είναι και εσύ τα Να τους κάνεις μήνυση για πώ να, να πούμε έναν όρο, να το στηρίξουμε, για άσκοπη ε, καταβολή ε, χρημάτων και ίσπραξη ε, χωρίς να ξέρω εγώ. Στέχει νομικά, δεν στέχει και εσύ τι λέτε. Δηλαδή και εσένα τώρα μπορεί ας πούμε, να ξυπνάς κάθε πρωί και να βρίσκει κάτω από το μαξιλάριο 500 ευρώ. Λέμε, ρε παιδί μου, τώρα. Αρθούνε μεθαύριο να σου πούνε φέρε πίσω τα 500 ευρώ μετά από 20 χρόνια. Βάλε τώρα τι ποσό θα είναι αυτό. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Λέμε. Είναι κοινωνία. Αυτή είναι, ρε παιδί μου. Πας και εσύ τώρα να πούμε και ασχολήσε με ανθρώπους οι οποίοι είναι οι άνθρωποι της κοινωνίας. Είναι οι κοινωνικοί άνθρωποι. Είναι οι νοικοκυρέοι. Και θέλεις... Εδώ μιλάμε ο άλλος, το έπε καθαρά. Άλλα Μεγάλο βήμα πως μας το είπε Τεράστιο, άλμα, τριπλούν Ξέρω πως για άλλο το είπε πάντως Αλλά το σπουδαιότερο δήλωση Την κράτησα έτσι για να σου κάνω Σουρπρίζ Βγήκαμε από τον τάφο Τέλος Βγήκαμε από τον τάφο Αυτό το είπε ο πατριώτης Στουρνάρας Αυτό το είπε ο πατριώτης Βγήκαμε από τον τάφο Έκλεισα λέει τον κύκλο μου, όπα Έκλεισα τον κύκλο μου στο Υπουργείο Οικονομικών αχά, Μάλιστα Και βγήκαμε από τον τάφο ως χώρα Έτσι. Βέβαια το πόσους έχετε χώσει στον τάφο Έτσι. και το πόσοι είναι έτοιμοι να χωθούν στον τάφο Έτσι. παρακαλώ <Καισαι> ε, ναι. Καλημέρα, <σχεισαι> μην <μικρός> χρησιμοποιείτε τέτοια γλώσσα Πιπέρι Ναι, ο τάφος από τα πτώματα τα δικά μας Και ο Στουρνάρας κάθεται από πάνω και το γλιντάει Έτσι βγήκε από τον τάφο Είδες, λένε ρε παιδί μου και κάτι πράγματα. Πάντως αυτό το έκλεισα τον κύκλο μου Κάτι ετοιμάζει κα... κάτι τον ετοιμάζουν τον Ιωάννη, παρακαλώ Το κατουράει, <Καισαι> <σχει> <σχει> <σχει> Ε, ναι, είπα να μην χρησιμοποιήσω αυτή την έκδοση ότι κατουράει και στους τάφους μας, λοιπόν. Αλλά το παιδί τώρα το ετοιμάζουνε να το να αμυφθεί με κάποια, τέλος πάντων, ευρωπαϊκή μεγάλη θέση... Α ποιος ξέρει τώρα γιατί το ετοιμάζουν το παιδί Και τώρα ρίξε ότι έκλεισε τον κύκλο του Τέλειωσε Αυτό σκουπίζει τα μαχαίρια του Και ετοιμάζεται να αλλάξει Να πάει Να βγάλει και την ποδιά του μπουτσερ Και να πάει αλλού Κοίταξε μεγάλε να δεις τώρα πόσο Πόσο κοροϊδία Πέφτει. Και πόσο θέατρο είναι όλα Είχαν ετοιμάσει κάποια λόγια Να πει ο άδωνις όταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα του έκανε επίθεση Έτσι ε, λοιπόν τα μοίρασαν κατά λάθο τους βουλευτές Και διάβαζαν οι βουλευτές από κάτω Τι θα πει ο άδωνις πριν ανέβει στο βήμα Το καταλαβαίνεις Τα μοίρασε ο σύμβολο του Άδωνη εκεί και οι άλλοι ήξεραν εκ των προτέρων Τι θα πει ο Άδωνης Χάιτε και σου λέω Γόρα πούμε έγινε λάθος Που δεν έγινε λάθος Τους το έδωσαν να προετοιμαστούν Τι επακολούθησε Είδατε τι επακολούθησε Είδατε τι επακολούθησε Ε το θεατράκι το είδατε Στη συνέχειά του Το είδατε θα μου πείτε Και αν δεν το είδατε θα... θα το δείτε στα πρωινάδικα Και θα το δείτε <Συλίκη> Γενικώ. Και ιδικός, κάθε δευτερόλεπτο που περνάει σε αυτή την ωραία χώρα. Λοιπόν, Μεγάλε, εσύ που τώρα που ανήκει στο Νότο, να ενημερώσω ότι μας λένε ότι οι Νότιοι, οι νότιοι δηλαδή εμεί εδώ κάτω, οι Νότιοι Ευρωπαίοι. Ε, έχουμε παραγωγή μυαλών και επιστημόνων και υπάρχουν δύο εκατομμύρια καινέ θέσεις εργασίας στην Ενομένη Ευρώπη Άρα Ενωμένη Ευρώπη Μάταια αναζητούν οι εργοδότες άτομα με κατακατάλληλα προσόντα και είναι καινέ οι θέσεις και σας περιμένουν σας περιμένουν τώρα να σας πω ότι γνωρίζω ανθρώπους με βαριές προϋπηρεσίες, με βαριές δηλαδή με δουλειά χρόνων και εκατομμύρια χιλιόμετρα στην ειδικοτητά του ο καθένας. Μένοντας άνεργοι εδώ και δύο-τρία χρόνια και στέλνοντας βιογραφικό ακόμα και στο κέρα της Αφρικής κάτω, απορρίπτονται μόνο και μόνο που είναι Έλληνες και δεν είναι καθόλου υπερβολή αυτό που σας λέω, έχω και τα στοιχεία των ανθρώπων. Μόνο και μόνο γιατί είναι Έλληνες Με βαριές προϋπηρεσίες σου λέω τώρα Με εκατομμύρια χιλιόμετρα Στον αγώνα του μεροκάματο Ναι Αυτά συμβαίνουν Μεγάλε κιάσταρα την αυριανή μέρα Να πούμε Το μεγάλο βήμα του Σαμάρα και όλα αυτά τα, τα όλες αυτές τις ιστορίες που μας πουλάνε. Λοιπόν, θα σας πω κάτι, το οποίο, το θα σας μεταφέρω κάτι, ως τελευταίο, το οποίο μπορεί να μην το πιστέψετε, αλλά είναι πραγματικότητα. Λοιπόν. Πρόσεξε Πρόσεξε Με τις νέες έμεσε τεχνικές Ελέγχου Της εφορίας Για τους φόρους σας μιλάω Ποινικοποιείτε Ακοποινικοποιείτε το τονίζω Ακόμη και το αν Έχεις μετρητά Κρυμμένα κάτω από το στρώμα Στο σπίτι σου ή σε θηρίδες Ακούς Είναι ποινικοποιημένο πια Λοιπόν από την άλλη όσοι ακόμη έχουν τα λεφτά τους σε προθεσμιακές καταθέσεις στις τράπεζες κινδυνεύουν ξαφνικά να θεωρηθούν πολυεκατομμυριούχοι διότι με στόχο να παρουσιάσουν μέχρι το Πάσχα 300 ή 500 δεμένες υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής από την περιβόητη λίστα Λαγκάρτ και τέτοια διότι πιέζει το Μέγαρο Μαξίμου επιτεχτικά αλλά και η Τρόικα Λοιπόν στο Υπουργείο Οικονομικών πέρασαν στην απέναντι όχθη μεγάλε. Ενώ δύο χρόνια τώρα περί άλλων βάζουν, δεν έχει ελεγχθεί τίποτα. Μέσα σε δύο μήνες θέλουν να καθίσουν ανθρώπους στο σκαμνί για το τίποτα. Ψάχνουν λεφτά και στα σπίτια ακόμη κάτω από το στρώμα όπως το ακούς. Διότι βρίσκονται σε κατάσταση παράκρουσης πια οι ελεγχτικές υπηρεσίες διότι έχουν το άγχος ορίστε Φυσικά ο νόμος είναι για όλους δεν ψηφίζει τον νόμος για τη λίστα Λαγκάρ λοιπόν, τους πιέζουν τους φοροελεγκτές και τους φοροεισπράκτορες να φέρουν αποτελέσματα όχι να βγάλουν από τη μίγα αξήγη έχουν τρελαθεί, δεν μπορούν να μεταφράσουν του νόμου διότι του μεταφέρουν στα γερμανικά και στα αγγλικά. Λοιπόν, η εντολή τη ομάδα Ράε Χεμπαχ και οι ελεκτικοί μηχανισμοί κατάφεραν να κάνουν θεό του τι νέε έμεσε τεχνικέ ελέγχου με τι οποίε υπολογίζουν δια τη πλαγία οδού με συγχωρείτε, τα αποκρυβέντα εισοδήματα. Και αποκορύφωμα όλων αποτελεί η κοινοποίηση φύλων ελέγχου για χρήματα που οι δεν είχαν πριν σε τραπεζικού λογαριασμού, αλλά εμφανίστηκαν ξαφνικά. Για παράδειγμα, α πούμε, θε να κάνει μια αγορά εσύ και σου έβαλε ο πατέρα σου μέσα χι ευρώ για να αγοράσει κάτι. Ξαφνικά είσαι πολύ εκατομμυριούχο, έχει λεφτά στην τράπεζα. Καταλαβαίνετε που φτάσαμε. Καταλαβαίνετε που φτάσαμε. Λοιπόν, τι να κάτσω να σου πω από εκεί και πέρα. Τι άλλο να κάτσω να σου πω. Κάνουμε αντάρτικο για τα γαργάλατα Αυτά συμβαίνουν στην πραγματική ζωή, μεγάλη και. Ευχαριστίας δοθήσεις. <Ρι> λοιπόν, να... Να να να, να, να, να, να, να, να, ακούσουμε και ένα τραγουδάκι πριν πάμε για κλείσιμο. Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλου σας και γυρνάμε να κλείσουμε <Ρι> παρέα. Can't stop the Yeah. Τίποτα άλλο για σήμερα hey, Εξάλλου ζούμε όλοι σε μια νέα Ελλάδα Όπως μας είπε ο χτες βράδυ mm -hmm. Τέλος πάντων κυρίες μου και κύριοι Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου mm -hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ε, Ωραίες παρατηρήσεις σα Και για την υπομονή σας να μας ακούσετε mm -hmm. Ευχόμεθα να είσαστε πολύ καλά πάντοτε mm -hmm. Για και χαρά σας 1,5 FM, STEP.